Θέλετε χαλί κλασικό? Το έχω. Θέλετε χαλί για το Υπουργείο? Το έχω. Και από την άλλη μεριά, τη λίστα τη σχολική των παιδιών με τα πράγματα που υποτίθεται τέλο πάντων. Αν θέλει, πηγαίνει στο σχολείο. Μα ζητάνε δύο πακέτα χειροπετσέτες, χαρτομάντιλα αυτοκινήτου, ρολό κουζίνα μεγάλο, μορομάντιλα, χαρτί Α4. Αν έχετε μια δασκάλα σπίτι, να την πάτε. Τέτοια πράγματα φαντάζομαι. Και σε κάποιε περιπτώσει και μαξιλαράκια για καρέκλα. Για πού και το σχολείο? Ναι. Και ένα περίεργο πράγμα. Ποτέ δεν ζητά. Όμως, η εικόνα του Χριστού. Φτάξει, για σε κάποιο σε... λόγο δεν λείπουν ποτέ οι εικόνε πάνω από τον πίνακα. Αυτέ υπάρχουν στην Αστονία. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό. Ναι, Είδε ναι. όμω η πίστη που έχει φροντίσει για όλα. Έτσι. έτσι, έτσι. Τώρα έχει εσύ δεν έχει λεφτά να τα πάρει αυτά. Είναι δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία. Αυτά που τα μπερδεύουν όλοι. Ναι, ναι. Αυτό. Συντηρωματική παροχή ε, υγεία στη δυνατότητα. Ε, παιδεία, συγγνώμη. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Δημόσια παιδεία, με συγχώρετε. Δημόσια παιδεία, ε, υγεία. Όλοι. Είναι δημόσια και δωρεάν. Εννοείται. Εντάξει. Από κάθε πεδάκι τώρα δύο πακέτα χειροπεστέ, μορμάτιλα, ρουλά κουζίνα. Δεν έχουν χαρτί υγεία έτσι. Μόνο αυτό να ε, το σπίτι. Σχολείο θα το θέλει το παιδί σου, να χέσει; Τα χέσει στο σπίτι, έλα σε παρακαλώ το πλέον και τα κολόχαρτα του κάθε μούλικού. Πή, παμίωσε μπορούσα να το γλιτώσω το νερό από το καζανάκι να περύνω το σπίτι. Τι λε καλέ; Εγώ το βάζω να τα κρατήσει και να πάει να τα ξεμολήσει στο σχολείο, αλλά και εκεί πέρα πάλι θα το πληρώσω. Γιατί εγώ θα πάω το κολόχαρτο. Ναι, τελικά δεν συμφέρει. Να σου πω και κάτι τώρα εκβρίστηκα και αν την ακρίβεια uh, και εγώ θα πάω στο σπίτι και θα ακούω πετρολούκα χαλκιά θα, θα πάω στο σπίτι μου και θα ακούω όπερα Θα ακούω την τραβιάτα που την αγαπώ ιδιαίτερα Να το, έχεις πισίνα εσύ ή όχι Δεν έχω Ε, τι να τον κάνεις στο πετρολούκα χαλκιά άμα δεν έχει στιγλειστεί πισίνα <Συλίκια> Θα πάω κάτι, θα βρω και εγώ θα έλεγω πάνω στον τζουμέρκα και θα ακούω πετρολούκα χαλκιά Α, έτσι το ακούω <Συλίκια> Ε καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ούτε εγώ ξαναγνωρίζω. Πείτε μου, Ναι. Πήρε και ρώτησα γι' αυτό το αλλάζω στη συσκευή. Και όλοι με λένε ότι δεν ισχύει, ξέρει κάποιο δημοσιογράφου εκεί από το ραδιόφωνο να μου πει κάποιε λεπτομέρειε. Τι συσκευή θέλετε να αλλάξετε κι εγώ δοκιμασα να σα πω την αλήθεια για ένα τίλη του ένα τσουνοφόρο ένα τέτοιο και δεν δε μου τα αλλάζουν. Δεν ξέρω. Δεν έχει επιδότηση, τέλειο, προλάβαν άλλη. Εσεί τι αλλάζετε. Ναι. Το φούρνο θέλω να αλλάξει. Διάβασα στο ίντερνετ ότι βάλαν και καινούριε συσκευέ. Και ισχύει από τον Σεπτέμβρη κτλ. Πού μπορώ να μάθω κάποιε λεπτομέρειε, Γιατί είμαι και σε μεγάλη ηλικία. Καταλάβατε. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Τι να σα πω τώρα, εσεί θέλετε να διαθέσετε και κάποιο ποσό, Γιατί πληρώνει, Δεν σου δίνει δωρεάν τη συσκευή. Ναι, ναι, όχι, Σε δίνουν μια επιταγή. και σε Σου δίνουν και μια επιταγή, προϊκές. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Δίνουν και ένα φούρνο εδώ στη γειτονιά. Έχει βάλει πολιτήριο απ' έξω. Δεν ξέρω αν μα ενδιαφέρει εσά. Κάνει προζημένο, καλό. Εσύ, δεν είμαι από την Αθήνα, είμαι από την επαρχία. Ναι, καλά και εκεί άμα το ψάξουμε λίγο. Δηλαδή yeah. ξυλόφουρνο θέλετε εσεί Όχι, όχι. Παραδοσιακό χτίβνε με τι θα είναι. Oh, oh, oh, όχι, όχι, κανονικά ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό το πιο μοντέρνο που βάζει και πίτσα μέσα μα θέλετε. Φούρνο ηλεκτρικό, κανονικά κουζίνα ρε παιδί. Κατάλαβα, θα κατάλαβα. Ναι. Θα έχει ψυγείο για γαλατάκια και αρχημού Όχι. Oh, το φούρνο. Πόσα άτομα σκοπεύετε να απασχολείται oh, μέσα. Και γίνει για, για οικογένεια σα μιλάω για Θα είναι οικογενειακή α πούμε χρήση, του οικογενειακή επιχείρηση. Ναι, όχι επιχείρηθεί. Έχετε κάποιο χώρο που αν τον διαθέσετε για αυτό το λόγο. Στο σπίτι σα. Δεν κατάλαβε εντικειακό για, για, να... για το σπίτι να μαγείρε. Δεν κατάλαβα να φίλιο. το υποθετήσει ο φούρνο, δηλαδή θέλετε κάπου στο σπίτι σα α πούμε ναι. και να βγάλετε και ένα ξέρω, από την πόρτα από το παράθυρο κάπου να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Όχι δεν θέλω να εξυπηρετεί στον κόσμο κύριο. Θα θα κάνετε Έχα, μόνο και τον ας, σας, για τον εαυτό σα και να το πληρώσετε στο κράτο δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι ακαπιτέ, πρέπει να σκέφτεσαι και τον συνάνθρωπο. ένα άνθρωπο. Τώρα να κάποτε να προσφέρετε. Μα βγάλετε αυτό το πρόβλημα αλλάζω συσκευή που είναι για αυτό το πράγμα. Έλα μου πάντα για φούρνο και εστέλετε να αγοράσετε έναν φούρνο. Θα είναι φούρνο και ζαχαροπλαστείο ή και το φούρνο. Δεν να σου ευχαριστώ πολύ. Αν κάντε τσουρέκια, δεν βγαίνει το ίδιο είναι από φούρνο. θέλεις ζαχαροπλαστείο τέλος Τέλο πάτο. Έλα, Αποστολή! Έλα. Εγώ είμαι που πήρα τη Δευτέρα να ζητήσω τον Μπάλωμα. Και τελικά? Δεν ξέρω, δεν το άκουσα ακόμα. Τώρα γύρισε από το σχολείο. Ωραία. Πάλι να ακούσει, το έχω βάλει. Α, τέλειο, ευχαριστώ. Επίση, η παρέα. Θέλει η Λουκά. Έχουμε καιρό να ακούσουμε. Έλα, σε παρακαλώ, πάνω που γλιτώσαμε. Εντάξει. Τι άλλο θέλω να σου πω. Να ξέρει, όταν σχολόω εξάωρα ή κάπου πιο νωρί, θα σε παίρνω. Περιμένω πώ και πώ θα εξάωρα σου. Εντάξει. Γιατί τώρα 100 φορέ σε πήρα. Την άλλη φορά με την πρώτη σε πέτυχα. Σταμάτα μου αν δεν με Έχω στο λαγάμιο. Θέλω τον guest star που έγινε προταγωνιστή, πρόεδρο να κονταμηθεί με τον πολλάκι και θέλω από την άλλη μεριά. Ποιο είναι για τον πασό ο πιο καλό Ο Δούκα. Πιότα που που τώρα. Ο, ο Δούκα του έχει φωνή παρόμοια με το άδωνη. Από τι τράπεζε πολιτευντικέ και τα λιγοφλιά του που δημιουργούν οι υπερχέρει. Τα λιγουρέμαστε! Για να δώσει νερά, γίνονται Υπουργείο όλη αυτή. Να ζω στην Ελλάδα και να γονατίσει το κεφάλι και αυτό τώρα και το αλλιώ πόλει. Ελληντάξει. Πρέπει να βάλουμε φρένο άμεσα στην υπερχροσκοπία και να συγκρούσουμε. Τι... Τα βλέπω να έρχονται τώρα Θα έχουμε με αυτούς Πιστολές Απόστολες την περιοχή πλέον Η Εραδίτσα το Ε, Μάχονται όλοι Καλά άλλα είχα να σου πω Άλλα σου λέω Επίσης όλα καλά Απόστολες Όλα παραμιλάει. καλά να σε καλά Παραμιλάει ο κόσμος Λοιπόν, σήμερα απολύθηκα. Από τι, φαντάζομαι. Όχι, όχι, από την εταιρεία που ήμουν δύο χρόνια. Ω, oh, γιατί? Προχθέ δεν σε είδα στο φεστιβάλ και ήσουν α... στη δουλειά. Λοιπόν, η δικαιολογία του είναι οι περικοπέ. Δεν η... ήταν, η... ενώ θα μπορούσε να σου πει ξεκάθαρα, είσαι μαλάκα. Δεν σε αντέχουμε άλλο. Απολύσει και μαδε... τη μαλάκα. Εγώ αυτό σου έλεγα εσένα. Η πραγματικότητα όμω είναι το ότι δεν δέχτηκα ποτέ να δουλέψω δέκα μισή ώρε καθημερινά. Α, ετέλει μαλάκασε. Για... Πε μου ότι δεν ήθελε και το εξαήμερο. Δεν δούλεψα ποτέ εξαήμερο.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 Δεν Άμα πήγε έκανα... εκεί να χαλά την πιάτσα, αγόρι μου, μην με γιατί σε διώξανε. Ποτέ... Σε διώξανε γιατί χαλά πιάτσα. Ποτέ δεν έκανα να κάνω το μαλάκι, και ξέρω τον πιστό. Εντάξει, οκ. Okay. Είμαι χαρούμενο με τη ζωή μου πλέον και είμαι καλά. Ε, καλά. Δεν είχα όλα είχα... καλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα εσύ νιώθω καλά με αυτό, δεν στηρίζει τη χώρα σου την ανάπτυξη και το Υπουργείο Εργασία που νομοθετεί εξαήμερο και 16 ώρο, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν πειράζει. Να σου πω πήρε τίποτα δει δει. τουλάχιστον πίσω. Κάνα την την αποζημίωση.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 Πείτε την αλήθεια. Θέλω πάνω, εντάξει, όλα καλά, εγώ χαρούμενο φεύγω. Γιατί είχα κουραστή πολύ εδώ μέσα. Πάρα πολύ. Θα μα πει στην εταιρία ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρξει λόγο. Εσύ δεν ξέρει, δεν έχει το πρόβλημα, αλλά εντάξει, όλα καλά, σου ξαναλέω, εγώ σου λέει χαίρωμα και χαίρομαι πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, είμαι πολύ καλά, όλα τον πλέ. Δηλαδή δεν ήταν νιώνα για κάτι. Αυτό είναι το πνεύμα, Να σε απολύνουν και να χαίρεσαι. Και Ξέσει τι χαρά δίνει και στην τώρα την Πακογιάνη τώρα, τον Κυριάκο σε όλου αυτού. Μιώθω πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί η αποστόλη μου. Μου δεν πήγαινα άλλο. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική. Να και λέγανε ότι η εργασία απελευθερώνει ορίστε. Και η ανεργία. Ναι, όλα αυτά. Έψαξε τίποτα άλλο, έχει βρει τίποτα άλλο, έχει ρίξει μια ματιά. Όχι, όχι, ακόμα όχι, αλλά θέλω πρώτα να πάρω το υποτιθέμενο επίδομα, να γελάσει καθεντρωμένο. Εντάξει, έχω ακόμα δουλήτσα. Έγινε. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλά κουράκια, τι να σου πω. Έλεγε, θα πω στο Apostole, my friend. Hello, friend. How are you? Fine, you? Fine, fine. I've talked to. You speak English very best, I Yeah, yeah. Like the former pro of Syria. President, of commandante. He has to to to to to to to. Αυτόν. Αυτόν είναι να Λοιπόν, τι θέλανε από friend; Κάποια μαλακιά πάλι, για πες. Όχι, όχι, όχι, για τον Κύριο Άρη θέλανε από τον commandante. Ναι, τι ήθελες να πεις; Ποιον το σπιοτόπλου ενοίκι. Όχι, όχι, τον πορτοσα Όμως. Το λέω, το λέω λοιπόν Μου στη βγήκε πολύ από τα αριστερά ο τύπο έτσι Έχει αφιονιστεί τη Δευτέρα, δεν τον είδα καλά το πρωί Ένα δικαί μου δηλαδή Δηλαδή ξέρω, Τραβά, Ήθελα να σα ακούσω και τελικά δεν σα άκουσα. Έβαλα τα κλάματα. Μάλλον σα άκουσα τη Δευτέρα. Για define, define, προσδιορίσε. Προδιορίσα, ναι. Με συγκίνησε ο μπαγλαμά ο Θήμιο. Όχι να μην μιλάω άσχημα για το Θήμιο. Το Θήμιο δεν θα το ξαναπιάσει στο στόμα μου, έτσι. Το Θήμιο. Το, το Θήμιο. Παλαγία, δεν θα ξαναπιάσει στο στόμα μου, παιδί μου. Αλλιώ θα τον πιάσω, λοιπόν. Ο Θήμιο, λέω, με συγκίνησε με τα λόγια του. Μπορεί να μην συγκινήθηκα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή με τη Μάγδα Φίσα, όπω θε πε την Μάγδα, ή τη τεσπέστη, το ίδιο πράγμα είναι. Συγκινήθηκα περισσότερο με τα λόγια του Θήμιο με τη φόρ Μοιραζόμουν τα ίδια συναισθήματα μαζί του Και με την κυρία Μάγβα, την κυρία Φίσα Δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε Εντάξει δεν χρειάζεται και πάντα Το πιάσαι εντάξει άμα δεν ξέρεις, μην πεις Ωραία λίγα λόγια και μενά Αυτό Έλα από γεια σου. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω σε χαρτίρια για όλε εκπομπέ, φυσικά για την πρόσθεμη για τον Παμπόδο. Δεν μπορούσα να πάρω γιατί ήταν ιερό, δεν θέλω να διακόψω αυτά που λέγεται για κάτι άλλο. Αλλά ήθελα να σου θυμησω για μια άλλη δωλοφωνία που έχει πάρα πολλά κοινά στο πια με τον Παύλο, αυτή του μηχανή κατσουρίτη Πέρσι. Ναι, ναι, θυμάσαι από είχε ε, εντάξει, μόνο, κάτι που μα είπα ποιο είχε δολοφοντή. Εντάξει, κάτι κροάτε που αφήσαμε η αστυνομία ε, ε. να φτάσουν μέχρι τη νέα Φιλαδέλφια από την Κροατία, από τα σύνορα Έ, εντάξει τώρα. Όπω παρακολουθούσαν εστενά. Ναι, ναι. Ήταν κάτι κροτερεί, αυτό η δωροφωνία.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 Που εκείνη την ώρα κλέγανε το παιδί. Και επειδή αυτό το παιδί ήταν από την Ελευσίνα και πέσει πολύ σπέκουλα από άλλου, όπω αυτό ο κοντό ο δικηγόρο, ο Μικροτσούτσινο, που έλεγε ότι το σκότωσαν δικοί του και όλα αυτά, ψάξε λίγο να δει, σαν να, να σου πω κι τι έγινε με τον πληστηριασμό στην Ελευσίνα. Τον ξέρει τον πληστηριασμό τη Παραλυμπιονίκη. Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Ναι, ναι, όπου εκεί τα παιδιά αυτά πολύ σωστά σκεφτήκαν ότι αν πάνε μόνοι του θα του βάλουν σαν εγκληματική οπαδική οργάνωση, βρήκαν τους του ανθρώπου του Κουκουέ και πήγανε μαζί το Κουκουέ ο ρουβίκο να πήγαν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 και μπορεί να πάρουν και καμία αποζημίωση γιατί τα κουράσαμε τα παιδιά τα οποία πήγαν στη Φιλαδέλφια για να πάνε σουβλάκια. Δεν πήγαν στη Φιλαδέλφια για να σπάψουν. Οι στην Αίκη που του φέραν εδώ πέρα και πολύ εύκολα μπορούν να δουν από τα κινητά ποιοι κανονίζανε και ποιοι ήταν μπροστά. Τίποτα, λάδι. Και κάθονται και προσβάλλουν τη μνήμη του παιδιού και λένε Αδελφοκτώνη, Αδελφοκτώνη, και του έφαγε δικό σου, αν είναι δυνατόν. Ο ποιητής θύμιος, θα ήθελα να πω, για τη λιβαδιά και τα λάδια, αυτό λέω. Λιβαδιά λαδιά, μάλλον. Και η λιβαδιά βγάζει λάδια, αλλά σαν την καλάμάτα δεν είναι. Πισχύ. Λοιπόν, φάε πρωτιά, τρίπιες τσέπες και το χατζιδάκι σου κάνει. Πολύ καλό. Τι τους είναι ενδιαφέρει τους πολίτες, αν τα λεφτά μπαίνουν στη δεξιά τσέπη ή στην αριστερή τσέπη τους, μπαίνουν στο πατελόιν τους. Πάντε τώρα να βρει τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. <Ρεβ>